στο Βέλγιο. Αρχίζω και ζηλεύω αυτή τη χώρα. Δεν μου λες, αυτός ο γιατρός των επενδύσεων είπε ότι η ο είπε ότι είναι ο γιατρός των επενδύσεων. Ναι, επεκάλεσαν γιατρό των επενδύσεων. Ναι, ναι, οι γιατροί του Όλου που λέμε. Οι γιατροί, μπράβο. Δεν πιστεύω να είναι από αυτού οι γιατροί που παίρνουν φακελάκια. Ε, όχι, ρε παιδί μου, πάρουν... αλλά και να. Πρέπει τον... ένα διευκρίνει το φακελάκι. Ένα φακελάκι άδειο, ρε, παιδί μου. Ναι, για μια νελένη που θα... λέμε. Ένα φακελάκι αδιανό. Ένα φακελάκι αδιανό. Μην το ρε ω δεν μπέκει κότο. Υπάρχει ο που κάνει εγχείρηση πάνω από τα ρούχα. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Και το άλλο που λέει ο σύντροφο ο Κυριάκο. Ο σύντροφο τέλο πάντων. Που λέει αξίζει τον κόπο όταν γυρίζουμε στα σπίτια μα. Λέμε ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Σήμερα είναι μια από αυτέ τι μέρε που θα γυρίσει κανεί Ναι, αξίζει τον κόπο αυτό το οποίο κάνουμε. Στα δικά σας τα σπίτια τα λένε αυτά Γιατί σε όλα τα άλλα σπίτια λένε άλλα Κυριακό Έλα μπαλούζο νακύριε, το πιστεύω, με τη δεύτερη. Μπα, τι Πήρα να σου διαβάσω. Έπεσε στα θέλαν μια παλιά προκή τι 17 Νοέμβρη. Από πού έπεσε, Πού ήτανε; ε, Εκεί που έφτιαχνα κάτι παλιά συνέδρια και τέλεια και άκου, τι λέει. Κάμε λέει, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, ζητάμε, συγνώμη για το δυστήμα τη δολοφονία του Πακογιάνη, αλλά η στέρα λέει εξωτερική και βρήκε λέει στο κράφτη εδώ, μετά πήγε σαν πριν την παλώνια ενώ τα τακούνια τη εντό μπακογιά. Πώ έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είδε, είδε που συμβαίνουν αυτά, seit happens. Ατύχημα. Μήπω είχε αλλιώσει και εκεί, α πούμε, χαρακτήρα τη ασφάλεια του καταφορτυγό. Oh, ναι, και αναπίδησε, ξέρω εγώ. Εκεί την περιοχή αυτή υπάρχουν τα φορτηγά που περνάνε, έχουν αλλοιώσει το χαρακτήρα τη ασφάλτου. Υπάρχουν αυτά τα σαμαράκια που υπάρχουν, και ακριβώ μετά είναι οι γραμμέ. Σε εκείνο το σημείο, μηχανία αναπίδησε. Και δικαιολογείται. Δεν είχαν να ανακαλυφθεί ακόμα τεχνολογία για να τα πούν αυτά. Να, ναι, δεν αλήθεια, τα λέγανε, δεν αλλά, τα ξέρανε. Ναι, δεν, αλήθεια, αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια, και, και αυτό ο Εύαντ Γεωργουλάκη, ο, ο φυσιογνωμιστή, να μα πει τα χαρακτηριστικά τη ασφάλτου. Τα λεπορούν του ανθρώπου, άδικα να τη δει, α πούμε, και να καταλάβει. Φατσικό ή άσφαλτο είναι σωστή ή έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τη. Ο δει Έχουν βάλει αδίκως να πούμε τους ανθρώπους στη φυλακή, γιατί επειδή έχουν στραγγίσει μια ώρα και σκότωσε το λογοριά. Δηλαδή, πρέπει να κάνουν τώρα για τα παιδάκια που τα πληροβολούν οι αυθυνομικοί, που να μην τους πούμε γουρούνια και δολοφόνους. Δεν είναι σωστό. Από έναν, πώς να τον ονομάσεις τώρα εδώ μέσα, κτήμνος που φοράει μάλιστα και στολή... Έλα, Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Έλα. Να σου πω, κάνω εδώ έρανο στην οικοδομή από του Δανού να στείλουμε λεφτά για την Καηλή. Ένα αυτό και δεύτερον είναι ότι. Ρε, μήπω θέλετε κανένα εισαγγελέα τη Δανία να σα στείλουμε τίποτα, έχετε έλλειψη. Όχι, όχι, είμαστε πολύ καλά εδώ. Μια χαρά είστε. Ναι, ναι, ναι. δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε δικαστήρια. Εμά εδώ δικάζουν οι Τι δικαστήριο, για 20 θα σε δικαστήρια Δικάζει ο τελειώσαμε. Έτσι. ο Δεν τρέπετε για την άντρα πήγε. Έλατε. ταυτόχρονα πυροβόλησε. βλέπετε. Είναι κινήσει. έχετε μια τάση να θέλετε να απομυθοποιήσετε οτιδήποτε δεν είναι περασπιστικό για τον αστυνομικό και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο, ο, ο Κούγιας τι σχέση πω, έχει πέρα με πέρα πέρα. την τροπή, ο Κούγια. Θα σου πω γιατί πήγα στο άλλο θέμα, έχει δίκιο. Αλλά επειδή κατέληξε το παιδί να κοιτάξουν καλά, να αποδώσουν δικαιοσύνη τώρα, να πάει μέσα ο μπάτρο, το εύχομαι που δεν το βλέπω. Ναι, μην πάει πολύ, λίγο να πάει. Αυτά τα Μόνο στην Ελλάδα επιβιώνουν. Για να μάθουν οι μαλάκι οι ψηφοφόροι εκτό ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ είναι αξιόπιστο, να μάθουνε ότι αυτά τα σαπρόφυτα εκτό Ελλάδο εδώ η δικαιοσύνη στην Δανία και στο Βέλγιο λειτουργεί. Μόνο εκεί πέρα επιβιώνουν τα βρωμότυλα. Και κατακλέπουν τον κόσμο και αφήνουν του εργαζόμενου να πούμε και του κόβουν τα επιδόματα και τι συντάξει των γέρον. Άντε κοπρόσκυλα. Έλα, πω καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ έβγαλε η στέρα μα με το φουσκίδι πριν λίγο στην εκπομπή σα στον αποσάρμοστο τον λαχοδίμαρχο. Ποιον από όλους. περίμενε. Αυτοί οι νέοι, μακώ Εντάξει, πο... να λε όμω, Ο... δεν είναι ένα από του άρμαστου που έχουμε. Μα έχουν βάλει να πίνουμε το φραπέ μα με τα χάρτινα τα καλά και αυτά που είναι σύχαμα. Που θέλω να κάνει σε μετώ. Για να γίνουμε οικολόγοι. Πο, πο, πο, πο. Ο άλλο έκοψε 70 ετών δέντρο και το έχει βάλει στο σύνταγμα. Δεν θέλουμε να γίνουμε όλοι ε, οικολόγοι. Εμεί θέλουμε, εκείνο δεν θέλει. Δεν και καλά με το ζόρι. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι. Και για εμά του τα ρίφε μα έχει γράψει αργή που έχει πάρει τα άλλα από τα προσάρματα και, σας νομίζει, και μας γιώργουν από όλους τους δρόμους στο σύνταγμα. Βιλάμε για τρέλα. Καμφθόλη. Έλα. Τηλεφωνώ βασικά για να πω κάτι. Άκουγα το θύμιο που έλεγε για του εργάτε που πεθάνανε στο Κατάρ. Δεν είναι 2.000, είναι 6.500. 6.500, τι είπε, 2.500. Είχε 2.500. Μπορεί να είπε αυτήν όλη που οι ζωέ μετρούσαν. Δεν μετράνε όλε, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι όλοι Λά, άνθρωποι θα άνθρωποι. Θα άνθρωποι. Θα... Συγγνώμη κιόλα, σε. Είναι κάποιοι άνθρωποι, άλλου είδου άνθρωποι. Σίγουρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Καηλή είχε δίκιο για τα εργασιακά δικαιώματα. Διότι αυτό που έκανε το Κατάρ είναι κάτι πρωτοπόρο να δημιουργήσει καινούριε θέσει εργασία. Φέτο το σκουπέγγ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 Έχουμε γεμίσει με γκέτιδε και μισογίνδυδε. Καταλαβέ. Δεν μου λε, ο Χρυστοφοράκο τι δουλειά έκανε. Την ίδια δουλειά με την Καηλή δεν έκανε. Πέσει. Όχι, περίπου. Πάνε πέντε πάνω, πέντε κάτω. Αλλά ο Χρυστοφοράκο είναι μέσα. Εσύ, καταλαβέ. Γιατί η Καηλή που είναι έξω. Δεν είναι μέσα να δικαστεί το ένα το άλλο. Ρεβάκι μου, υπάρχουν πώ το λένε. Τηλετικέ διακρίσει. Είδανε γυναίκα ωραία γιατί την πέθανε. Εγώ είμαι υπέρ τη Καηλή. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή. Σύλλαγαν η έκθροι μας την Ερβα Καϊλή. Να σου πω κάτι. Μίλησε ο Καλαμούκις για τον Τοχαντόπουλο. Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα. Λοιπόν, άκου Καλαμούκι, εγώ είμαι από την Αρκαδία. Έλληνας πολιτικός από την Αρκαδία, από τα Δολιανά. Ο οποίο Περάστε, περάστε. Γεια. Πού πάει? Καλά, νδρυγέ. Έχω Α, καλά είναι. Καλή φορση. Έλα βρεμαλάκα με και χάνω το δίκιο μου με τα πούμε. Όχι, δεν είχα δίκιο, μαλάκα, εσύ με ξέρεις, χρόνια είναι δυνατόν, ρε, Σε μένα Πα... μιλάς έτσι. Ζήτα συγγνώμη, συγνώμη άκου... Ζητάω άκου μαλάκα. Τώρα, Α, τόσο γιατί... εύκολο είσαι, ε, τσόλι. Γιατί, Ναι, γιατί έχω Επειδή, νομί... έλα. Δεν σου κρατάω και πριν. Αυτό το έκλεισα και μετά πήγα στο γενικότερο πρόβλημα και τη μη ενσωμάτωση των τζιγκάνων, αυτών που δεν θέλουν, εδώ και μέχρι και οι Αλβανοί μαλάκα ενσωματωθήκανε και πλέον δεν βλέπεις να σούμε την εγκληματικότητα αυτή που υπήρχε το 90 με τους Αλβανούς. Αυτοί όμως ορισμένοι είναι μαλάκα να πούμε γραμιά Αυτό εννοούσα εγώ. Είναι δυνατό μαλά... Τα καγώ ποτέ να μη στεναχωριέμαι για ένα 16χρονο που έπαγε σπέρα Τώρα αυτό ήταν μια καταδίωξη Δεν ήταν επειδή ήταν Ρωμά και έφαγε τη σπέρα Μια μαλακέρα του Μπάτσου και τον πυροβόλησε Ο Μπάτσου μαθαίνει ότι ήταν η Χρυσαυγίτης Το μονίκη της μάνας του Άρα μήπως ε, έπαιξε ρόλο που ήταν η Ρωμά το θύμα Βρε μαλα... Το μουνί τη μάνα του το έχω πει εκατό φορέ γαμό. Όταν αγιά, δεν είμαι μαλάκα, εγώ ο άνθρωπος παχαρή. Με 16χρονο που έκανε τη μαλακία, θα χάζει, είναι δυνατόν ποτέ δεν. Ποιο ασχολείται μόνο με εσένα τώρα, η παράτα μα, μην και τον πάτσο μιλάμε, άσε μα. Σε άκουβε μαλάκα, στη γειτονιά εγώ στο γέρακα. Εδώ έχω να πούμε τσιγκάνου στην οικογένεια 20 χρόνια που πουλάνε τι πατάτε του μια χαρά, τα παιδιά με τα πεντάκια του κλπ. Ποτέ δεν γενικεύω. Είπα για αυτού συγκεκριμένου γαμημένου που ναρκωτικά, που πουλάνε στον αέρα, που γαμιού. <Πίδε> με τα κολοφορτηγάκια τους και κάνουνε μαλακίε Για αυτούς Όχι όμως επειδή είναι γύφτη μαλακά Ή επειδή έτσι κάνει η Ρωμά Επειδή Είναι, είναι κλιματίες Αυτό ήτανε τους Αν ήτανε και Αλβανοί και Φολονί και Ρώστη Και ό,τι σκαταναταν και Έλληνες Τέλειανε <Πίλυνε> Αυτό βρε μαλα... Και με πήγε να πούμε με τα νεύρα αλλού και με στεναχώρησε. Γιατί είναι δυνατό να πιστεύει εσύ για μένα κάτι τέτοιο, Μαλάκα, μετά από 12 χρόνια που μιλάμε. Μόνο 12 είναι, σαν χθε μου φαίνεται. Άντε, γάμι, ρε μου νόμπανο, είναι δυνατό να σκέφτεσαι για τέτοια πράγματα για μένα. Πώ γίνεται αυτό, Σε να χώρο τι αλλά είναι μια καμημένη καταδίωξη. να σε κάνω λίγο τσουκουτσουκου, έλα. Να μου κάνει μωρικάριόλα, αλλά δεν γίνεται να αφούμε εκτέριστα χρόνια νευριάζω. Έλιονε τώρα, τέτοι... τέτοι... τα λέμε, γεια. Άντε, που τα νύτια, γεια.